Σήμερα αγαπητοί αδελφοί Τρίτη Κυριακή των Ιστιών και ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης Σήμερα μετά τη μεγάλη δοξολογία ο Σταυρός μεταφέρεται στο κέντρο του ναού για προσκύνηση Το θέμα δε που κυριαρχεί σήμερα στην υμνολογία παρουσιάζεται όχι μέσα στα πλαίσια του πόνου αλλά της νίκης και της χαράς εύκολο είναι να διακρίνουμε το νόημα όλων αυτών που γίνονται σήμερα, βρισκόμαστε στη μέση της μεγάλης Σαρακοστής και σε αυτό το σημείο της πορείας μας για τη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό η Εκκλησία μας σήμερα μας προβάλλει το Σταυρό για δύο λόγους πρώτον για να μας ενθαρρύνει στην υπόλοιπη πνευματική και φυσική προσπάθεια που καταβάλουμε δείχνοντάς μας ότι αυτή η Σταύρωση στην πραγματικότητα είναι ένας ζωηφόρος θάνατος, μια σταυρόμορφη Ανάσταση και δεύτερο, για να μας υπενθυμίσει ότι αν θέλουμε να συναντήσουμε τον Αναστημένο Χριστό η πορεία αυτή από εδώ και πέρα πρέπει να είναι σταυρική Ακούσαμε σήμερα Ως θέλει ο πίσω μου ελθήν Απαρνησάσου εαυτόν Και αράδε των σταυρών αυτού Και ακολουθήτω μη Με άλλα λόγια η εκκλησία σήμερα Με την προβολή του σταυρού Μας υπενθυμίζει Ότι Η βαθύτερη Η εσωτερική εκκλησιαστική ζωή Είναι σταυρική Δηλαδή στηρίζεται Η ζωή εδώ μέσα μέσα στην Εκκλησία στο μυστήριο του Σταυρού. Θα αναφέρω τρεις πραγματικότητες που αποδεικνύουν αυτή την αλήθεια. Πρώτον, τα μυστήρια της Εκκλησίας που αποτελούν το κέντρο της πνευματικής ζωής γίνονται πάντα με την ενέργεια του Σταυρού. Το νερό της Κολυμβήθρας αγιάζεται με την σημείωση του τύπου του Σταυρού. Ο ιερεύς κατόπιν που μα με το Άγιο Μύρο σχηματίζει επάνω μας το σημείο του Σταυρού το μυστήριο το μέγα που δίνει την ταυτότητα που είναι η ταυτότητα και το είναι της Εκκλησίας μας η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία είναι βίωση και μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού μέσα εδώ στη Θεία Ευχαριστία δεν, δεν θυμόμαστε δεν θυμόμαστε τα, τα θαύματα του Χριστού αλλά το Σταυρό το θάνατο και την Ανάστασή Του και όταν η Ιερέας παρακαλεί τον Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα για να μεταβάλει τον Άρτο και τον Ήνο σε σώμα και αίμα Χριστού και τότε σχηματίζει το σημείο του Σταυρού το ίδιο γίνεται με όλα τα μυστήρια και με όλες τις τελετές της Εκκλησίας μας δεύτερον όλη η ζωή του Χριστιανού είναι στην πραγματικότητα σταυρική ο Άγιος Γρηγόριο ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας την εντολή αυτή που ακούσαμε σήμερα να έρουμε το σταυρό μας να σηκώνουμε το σταυρό αναφέρει δύο περιπτώσεις άρσεως του σταυρού πρώτη όταν παραδίνουμε τη ζωή μας όταν περιφρονούμε τη ζωή μας για τη δόξα του Χριστού βέβαια σε περίοδο διωγμών αλλά και σε καιρό ειρήνης όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να σηκώσει το σταυρό σταυρώνοντας τα πάθη του και τις επιθυμίες του εξάλλου η Αγία Γραφή είναι γεμάτη τέτοιες προτροπές. νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της λέει ο Απόστολος και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος μιλάει για το σταυρό της πράξεως και της θεωρίας και βέβαια η πράξη και η θεωρία είναι δύο έννοιες που έχουν παρερμηνευτεί οι δυτικοί χριστιανοί όταν μιλούν για πράξη Μιλούν για δράση, για ηραποστολή, Όταν μιλούν για θεωρία, μιλούν για στοχασμό, για σκέψη γύρω από το Θεό και τη θεολογία. Αλλά μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση, όταν μιλούμε για πράξη και θεωρία, όταν κάνουμε λόγο για πράξη, τι εννοούμε, τη μετάνοια, μέσω της οποίας καθαρίζεται, καθαρίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Και όταν μέσα στην Παράδοση μας μιλάμε για θεωρία, εννοούμε το φωτισμό του νου που εκφράζεται με την ωερά προσευχή και με τη θέα της άκτης της δόξας του Θεού τόσο η πράξη όσο και η θεωρία είναι δίωση του σταυρού και τρίτον όλη η ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι έκφραση σταυρικής ζωής η θεολογία αγαπητοί προϋποθέτει μια νέκρωση του παλαιού ανθρώπου δεν μπορεί κανείς να θεολογήσει Αν δεν βιώσει το Θεό Και δεν μπορεί να φτάσει κανείς στην κοινωνία Και στην ενότητα με το Θεό Αν προηγουμένως δεν καθαρθεί Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος Τέλος αγνίας θεολογίας υπόθεσης Ακόμη και οι λειτουργικές τέχνες είναι σταυρικές Η Ορθόδοξη Αγιογραφία η αρχιτεκτονική, η υμνογραφία, η ψαλτική προϋποθέτουν το Σταυρό. Όλες αυτές οι τέχνες προϋποθέτουν τα τρία στάδια, όπως κατ' έχουμε πει, της πνευματικής ζωής και που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Διαφορετικά, δεν έχουν αυτά, αυτές οι τέχνες να μας προσφέρουν πολλά πράγματα. Και να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, για να ψάλει κανείς αγαπητή έχω ξαναπεί ορθόδοξα και παραδοσιακά δεν σημαίνει ότι πρέπει ο Ιεροψάλτης εξωτερικά να έχει μια εξωτερική συμμόρφωση πάνω σε ορισμένους κανόνες οι οποίοι βέβαια πολλές φορές είναι και απαραίτητοι αλλά πρέπει να συμμορφωθεί με τη θεραπευτική αγωγή που διαθέτει η Εκκλησία μας και όπου, όπως είπαμε αν δεν περάσει και ο υροψάτη και ο αγιογράφο και ο αρχιτέκτονας μέσα από τα τρία στάδια τη πνευματική ζωή δεν μπορεί να συντονιστεί με το ορθόδοξο ήθο και να αποδώσει το ορθόδοξο ήθο. Από την ορθόδοξη, άλλο παράδειγμα, από την ορθόδοξη διδασκαλία γνωρίζουμε ότι οι εικόνε αγιάζουν τον άνθρωπο, υπάρχει όμω μια προϋπόθεση. Ο αγιασμός αυτός εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Αν δηλαδή ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται να εφαρμόσει στη ζωή του την θεραπευτική αγωγή, την ασκητική αγωγή της Εκκλησίας μας, τότε και η πιο μεγάλη βυζαντινή εικόνα δεν μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα. Γενικά η ορθόδοξη ζωή μας προϋποθέτει την έκρωση των εξωτερικών αισθήσεων, για να εμφανιστούν και να αποκαλυφθούν οι εσωτερικές αισθήσει. Η Ορθόδοξη ζωή μας προϋποθέτει την αποβολή της φιλαυτίας, χάρη της αγάπης, την υπέρβαση του ατομισμού και το πέρασμα από την αγάπη που ζητάει τα εαυτής στην ανιωδε, ανιδιοτελή αγάπη, στην αγάπη που δεν ζητάει τα εαυτής και τη μεταμόρφωση όλων των ψυχικών δυνάμεων, ώστε να οδηγηθούν αυτές οι ψυχικές δυνάμεις από την παραφύση κατάσταση στην καταφύση κατάσταση και από εκεί στην υπερφύση κατάσταση όλη αυτή η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο είναι η σταυρική ζωή και είναι αυτό που λέμε μετάνοια δεν πρόκειται για μια εξωτερική τιμητική προσκύνηση του σταυρού αλλά ένα μυστικό βίωμα της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας του Θεού. Μερικοί άνθρωποι ξέρετε, τον σημερινό Λόγο του Χριστού, αράτω των Σταυρών, τον ερμηνεύουν πολύ ηθικολογικά. Με την άρση του Σταυρού συνήθως, τι νομίζουμε, τι πιστεύουμε. Πιστεύουμε, εννοούμε, τις τρίψεις και τις δοκιμασίες. Όμως ο πόνος, εδώ με το περίεργο, και οι θλίψεις και οι ασθένειες για τον μεταμορφωμένο χριστιανό δεν είναι σταυρός, δεν είναι δοκιμασία, αλλά είναι χαρά και ευφροσύνη. Η άρση του σταυρού επομένως είναι κάτι άλλο, είναι κάτι βαθύτερο. Είναι το μαρτύριο για τη δόξα του Χριστού σε καιρό διωγνών και σε περίοδο ειρήνης, ο αγώνας για τη μεταμόρφωση του εαυτού μας σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς δεν βιώνουμε το Σταυρικό Πολύτερμα. Δεν βιώνουμε δεν το μυστήριο του Σταυρού. Θρησκειοποιήσαμε το χριστιανισμό. Εκοσμικεύσαμε την Εκκλησία. Χάσαμε την ασκητική ζωή. Η θεολογία, η λατρευτική ζωή, ο τρόπος ζωής μας δεν είναι πλέον έκφραση του μυστηρίου του Σταυρού. Άλλα πράγματα κυριαρχούν. Οι εξωτερικές αισθήσει η λογική, το δικαίωμα, το ατομικό, το θέλημα από εδώ βέβαια και βέβαια προέρχονται όλα τα δεινά Αν όμως αγαπητοί αδελφοί, παπάδε και δεσποτάδες, λαός όλοι μέσα στην εκκλησία δεν μάθουμε τι είναι σταυρός και αν δεν βιώσουμε το μυστήριο του σταυρού δεν θα καταλάβουμε στον αιώνα τον Άπαντα τι είναι ορθοδοξία και φυσικά τι είναι Ανάσταση και σωτηρία του ανθρώπου γι' αυτό και σήμερα η Εκκλησία εδώ μέσα μας προβάλλει το Σταυρό για να, μη, να, να μας πει τι, ότι αν δεν πεθάνουμε αν δεν συναποθάνουμε με τον Χριστό δεν θα μπορέσουμε να συναναστηθούμε, να συζήσουμε με Αυτόν στους αιώνες γι' αυτό έρχεται σήμερα η Σταυροπροσκύνηση για να μας θυμίσει την πορεία μας που πρέπει να είναι μια πορεία σταυρική και στο κάτω κάτω να ξέρετε ότι αυτό που σταυρώνουμε είναι ο θάνατος γιατί θάνατος είναι όπου λείπει η αγάπη θάνατος είναι όπου προβάλλεται το εγώ ο εγωκεντρισμός, η φιλαυτία άσπρος προσευχηθούμε σήμερα στο Θεό να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να βιώσουμε βαθιά μέσα μας το σταυρό, το σταυρικό πολίτευμα της Εκκλησίας μας, γιατί τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να συναντήσουμε τον Αναστημένο Χριστό. Αμήν.